Καταρχήν συγχωρεμένος ο Κωνστανίσου Μητσοτάκης, ναι, ναι. ο Αλέξης ο Τσίπρας όμως, ο Αλέξης λίγο ε, έχει τη χάρη, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος έχει το επίθετο, αλλά ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει τη χάρη του επίτιμου. Ο επίτιμος γράφτηκε με χρυσά γράμματα, ο, ο, μετά από πολλά πολλά χρόνια όταν το φύγει ο Αλέξης θα γραφτεί με μαλαματένια γράμματα. <σέβαια> Ακόμα όλη αυτή τη βιολογία στα ραδιόφανα στι τελευταίε μέρε δεν είναι μέρε να μιλάτε για το Μητσοτάκι και πρέπει να σεβαστούμε τη μέρα του θανάτου του και να τα πούμε άλλη φορά. Και ταυτόχρονα έχει αρχίσει ένα μπαράζα υγειοποίησή του. Τελικά, φίλε, έτσι φτιάχνεται η συλλογική μνήμη. Ειδικά στι γενιέ που δεν ξέρουν τι λαμόνιο, τι διαπλεκόμενο, τι του τσέχει του παλατιού, τι αδυσόπιτο και τι ήταν ο Μητσοτάκι. Έτσι φτιάχνεται, φίλε, η συλλογική μνήμη. Πώ αλλιώ ξέρει κάτι όμω η αποστολή, ότι ουσιαστικά και ε, αγαπημένοι, πώς αγαπημένοι. Αγαπημένοι. Πώς ε, το στίβαλο. Τη Ζαντινή Αυτοκρατορία, όταν το πήρε πια ο Χμέτο Β', δεν είχε υπομείνει τίποτε από τι διομολογήσει, ιδιωτικοποιήσει, αποκρατικοποιήσει, είχαν δώσει το πέραν στους Γενοβέζου, είχαν δώσει το πλόημο, είχαν δώσει όλου του εμπορευματικού σταθμού, οι δυνατοί είχαν καταρριμάξει τι επαρχίες, Μέχρι που οι επαρχίε και οι λαέ του πηγαίνανε ενθουσιώδει στου Τούρκου. Αυτό το πράγμα το ακολουθούμε εμεί, μια χαρά. Πήρα και εγώ να σου πω τη φιλοσοφία μου όπω όλοι οι Έλληνε σε είναι. Καλά, η άλλη κυρία που έβαλε σήμερα που σου λέγει τον Σαρβαϊβό, πραγματικά ρε αυτό ο άνθρωπο με αυτό το αίτιο και διαλέγει τι μεγαλώνει α, και παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Μεγαλώνει και παιδιά, ναι. Όσο και το μα έχουν ζαλίσει τα αρχή, επειδή το βλέπουν τα 15 χρόνια και, και αυτό που λέει στο χωριό μου εδώ, Από παλιά, όχι τώρα, πριν με... σκάσουν ένα σκάνδαλο, τον παπατογείο, και έλεγα τι λαμόγια είναι αυτό. Από χίλια μέτρα κάνει πάμπη η Ο λαό μα, ο κόσμο, δεν έχει λίγο αυτό που λέμε δεν είναι λίγο φυσιογνωμιστή. Να κόψει έναν άνθρωπο από τη φάτσα, από το, το μάτι. Το μάτι λέει την αλήθεια: Φαίνεται το μάτι. Ο Τσοχατζόπουλο, ο Άκη, αυτά τα λαμόγια κάνανε από χίλια μέτρα πάμπη. Ότι είναι λαμόγια. Και μου, μου κάνει εντύπωση ο κόσμο δεν το βλέπει μόνο εγώ, το βλέπα και 5-10 τέλο πάντων. συντρόφισσες και σύντροφοι για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι Να σου, που έγινε γνωστή η ρίβηση του θανάτου του Σωτάγη για κάποιο λόγο μου ήρθε μια ένα συνειρμό στο μυαλό θυμάμαι από την γηδία της Thatcher ένα πανό που έλεγε Rot in Hell You Bitch Άλλο το ένα, άλλο το άλλο βέβαια. Δεν συνδέεται το ένα. Το άλλο να το πούμε αυτό. Όχι, δεν τα συνδέω. Έτσι μου ήρθε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Μια και λέμε για θανατικά, σωστό. Ναι, λοιπόν, το λοιπόν, Λέω κάτι να το βρω το DJ Καλά, θυμάμαι. Να δω να δεχθώ τη μνήμη μου. Ψάχνοντα λοιπόν στο ίντερνετ και έγραψα κυρία Θάτσερ, πανό, ξέρω εγώ, εικόνε, μου έβγαλε ένα πρωτοσύλληλο τη Αυγή. Άκου τώρα. Άκου να δει τώρα πράγματα. Θα γίνει λίγο περίεργα αυτά. Αν δεν ψεκάζουν εμά. Ξεκάζουμε το ίντερνετ. Όχι, και αν δεν μακάρουν, είναι να μας μα ξεκάζουν επιγότερο. Δεν πάει καλά άλλο, παιδιά, επιγόντωσε. Μα, μα, μα, μα, μα θέλω να θέλω, θέλω να μα ξεκάνουν, δηλαδή, αν δεν μα ξεκάνουν και μα τόσο μαλάται από μόνη μα, τώρα αυτό είναι το ανησυμικό. Καλημέρα. Είναι ζωντανή η Ναι. Α, θα ήθελα καταρχήν να πω συγχαρητήρια για το πρώτο βιντεάκι και για τι πρώτε γραμμέ. Για τι κόκκινε γραμμέ, συγγνώμη. Και για την ε, αντίσταση αυτού του μνημονιωσκήστου του Επαναστάτη. Του Απατεώνα. Και επίση αυτή την φράση του Ζαχαριάδη. Σε ένα χρόνο και τρει μήνε από τώρα, η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα. Τελειώνει με το μνημόνιο, τελειώνει με την επιτροπή. Σε 13 μήνε τελειώνει η Ελλάδα με τα μνημόνια. Δηλαδή την τελειώνουν την Ελλάδα με τα μνημόνια. Καλή δουλειά κάνει, παρά τις κάποιες επιφυλάκες που έχω, αλλά συνέχισε το. Να' σε καλά, καλή σπέρα. <συσίλια> Αναρωτιόμουν αν ήμουν από τσιρήκοδα με ιδέε. Τόκοψα τον Λουλού. Εντάξει, μεγαλώνει και εσύ. Να σου πω, αναρωτιόμουν με τον πατέρα μου, ρε, ο παπά του λέγα Α πούμε πολιτικό τι είναι. Λέει Αγόρι μου για να γίνει πολιτικό πρέπει να μπορεί να γλύψει εκεί που φτύνει, α πούμε. Και όλα αυτά με αφορμή τον Άδονη. Τι έλεγε τόσα χρόνια για την οικογένεια Μητσοτάκη και τέτοια. Τώρα λυπούτε ρε, φίλε, ξέρει κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι πούμε για το συμβάσμα του παπαδί μου, ούτε για το Μητσοτάκη. Αλλά αυτό που με εξοργίζει, φίλε, ότι με έχουν φτάσει στο επίπεδο να το χαρώ κιόλα. Μα έχουν να κάνει απάνθρωπο. Έτσι. Συνηθίζει το πρόσωπο του τέρατος. Μαγικά λόγια έτσι, Χατζηδάκης, μαγικά λόγια. Όχι, όχι, αποστόλεις. Ρε, άντε κανένα, Χατζηδάκης το είχε πει πρώτο. Α, δεν ξέρω, εγώ το λέω τώρα. Ποιος είπε α, πρώτος. Α, Σιγά, α. και ο Αδάμ είχε πει πρώτος, καλημέρα. Τι είπα ένα παιδιά, λέμε καλημέρα, επειδή το ο πει, Αδάμ πρώτος. Γεια σου, Όμορφε. Αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ε, oh. Το λέω και εγώ σεμνά. Ποιου κάλεσε σε συστράτευση ο Τσίπρα, Όλου μας ε. Τους βιομηχανούς μήπω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω μήπως... γιατί κάνει <στά> πολύ παρέα <στά> με κάποιου <κάτι βιομηχάνους> τελευταία. <στά> Αν το άκουσα σωστά, είπε και επιτρέψτε μου τον πρώτο ενικό να συστρατευτείτε όλοι. Είναι στον πρώτο ενικό. Εντάξει, τώρα και εσύ, Μωρή, τώρα. <στά> <στά> <στά> <στά> να κρίνω, το κρίνο πολιτικά. 80 <στά> Εργασία. Α, μόνο τρει, ήταν νομίζω περισσότερο, όλοι έπρεπε. Α. Επειδή πρώτα με την κατάληψη του σχολείου του. Βεβαίω, δεν κατάλαβα τι είναι το σχολείο να το κάνει κατάλληλη δικό σου είναι δημόσια κτίριο αίει στήρι. Το ήξερα, το ήξερα όχι μου το αυτά Να μάθουν τα κολόπεδα. Να μάθω καλόπαιδα και εμεί σου πω κανονικά και άλλα πρέπει να του κάνουμε. Φυλάκια γιατί νομίζω. δεν είχε. Συγγνώμη, Συγνώμη, προσεμμένου, βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ το καταδίκασε, βέβαια δεν απέτρεψε την απόφαση, τέλο πάντων. Όταν λέει η κοινωνική εργασία στον ανήλικο, τι στο διάλειμμα το βάλουμε να κάνει. Να καθαρίζει φύλλω από του δρόμου, να ζεστό πεζοδρόμια ενώ σκαλοκριού, Αυτά, κάτι τέτοια να. Το ανήλικο. Γυμνασίου έτσι είναι παιδιά κάτω των 15. Ναι, ναι, εκεί το 14χρονο α πούμε. Αν το 14χρονο, Πάθει κάτι σε αυτό. Ποιο το καλύπτει. Πολύ καλή ερώτηση. Λέγω. Και να απαντήσει στο δικαστήριο. Δηλαδή πάει να κλαδεύσει ένα δέντρο και του έρθει στο κεφάλι το δέντρο. Λέγω τώρα. Και πάθει κάτι. Ή και παιδιά, είναι μπορεί να κάνουν μια μακία μεταξύ του κάτι. Αυτό α πούμε το δικαστήριο δίνει και μια ασφάλεια. Ή θα έχει και ανθρώπου του συλλόγω νέων μαζί να προσέχουν τα παιδιά ή κάποιον άλλου. Ναι, ναι, ναι, το πιθανό. Δεν... Αλλά όχι η συλλογικό νέο να επασχολημένοι αυτήν. Περιοδρα να ετοιμάζουμε κάμπε <συνήθεια> με survivor και τέτοια. Να, εγώ αναρωτιέμαι και ποιο διευθυντή παραχώρησε το χώρο του σχολείου για να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί μπορεί όταν κλείνει το σχολείο τι, τι έχουμε να το κάνουμε. Φάνε κάτι αλληλεγύράρι και παίζουν μπάσκετ μόνοι του να γίνει οργανωμένα, να πάει μανανζακίνη κάποιο, ο τσάνκ, Πάει χαμένο ο χώρο. Καπιταλισμό αγάπη μου εκμεταλλευόμαστε <συνήθεια> όλη την ώρα το κατάστημα. Και αποχάβνοση. Αυτά πάνε μαζί. Δεν πειράζει, πες το τώρα. Ναι, αφιέρωση για την επόμενη Παρασκευή τον ύμνο τη Σοβιετική Ενώσεω. Απα, παπ' παπ'. Πα. γιατί εγώ σου τον ύμνο τη Σοβιετική Ενώσεω και συμβάζει τον ύμνο τη Ρωσία. Όχι, θα βάλω τον καλό, ξέρω, ξέρω. Ο ύμνο τη λέει Σαν Γιώργο Νιωσίνη, έτσι λέει, στην αρκή. Ναι, μωρέ, θα μα κάνει και μάθημα. Ο τη Θέλω παραγγελιά για Παρασκευή. Απόσπασμα από την ε, ταινία Κατάλληλο. Βαγγέλει κοντινό Τζούλι Πάρτονε. Παίρνει τι υποσχέσει Τσίπρα, Τζίφρα και όλων των μεγαλόσχημων. Θα κάνει ελληνοφρενικά αχταρμά και τα πετά Παρασκευή να βουστάρουν. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστογένων Τζούλι Πάρτονε. Πέμπτη δράση. Είναι η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Πάρτονε. Καταργούμε το. Τον από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνδης περιουσίας. Τζιούνι Πάτολε! Έτοιμοι άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, διλάς βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Για και στην εκκλησιά, σταυρόκοπιέσαι στην Παναγιά. Θα μπορεί να μου βάλει εκείνο το λιμάνιστήρι την Παρασκευή που ήταν ένα με λιβανιστήρι. και να μου βάλει και το κούλι το κλικούλι μαζί. Να μου κάνει ένα μοντάζ, αν έχει καλοσύνη. Μάγκε, ωραίοι. Ευχαριστούμε που μα βοηθάτε κάθε μέρα στη μάχη μα. Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο με περισσότερε επενδύσει και περισσότερη εξωστρέφεια. Δεν είμαι έτσι από φημιά, το πέσαμε ρε. Too good to be true. σε, Μίτσο, σε θυμία, πέσαμε. Τα πρώτα χρόνια τη οικογένεια ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Ε, μα, μπορέ, δώσει, κάνει, Δεν είναι φιλοδοξία μου. Δεν, Δεν είναι φιλοδοξία μου να είμαι άλλο ένα πρωθυπουργός των, των μνημονίων και των, και των, και των κρίσεων. Για σένα δεν είναι αυτά δεν θυμία τώρα Εσείς και το λιβανιστήρι τι να κάνει. Όταν εκνευρίζομαι δεν είναι συχνό Ναι νομίζω ότι μπορεί να, να δουν έναν άλλον Έναν άλλο κυριάκω Αυτό που είναι συνειδησμένοι Έντε και γα*** στο σπίτι σου γα***, γα... γα... Έντοιμοι άνθρωπε Κύριε Παντελή έχει και σύζυγο Κόρη παιδί Μοντέρνα έπιπλα Έγχρωμη τυβή Τροστροφή Νευματική Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά και φαμελιά Α, σε παρακαλώ, θα μου βάλεις και την αγγλικού Με τα μαθήματα των αγγλικών στα παιδιά Γεια σας Γεια Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Παλούρδο Ο ίδιος, ναι, ναι Μα ακούτε. Παρακαλώ. Μα ακούτε. Ναι παρακαλώ πείτε μου ποιος είναι. Θα τηλεφωνώ εκ μέρους του τσίγκρι του Παναγιώτη μου. Αν δεν στο τηλέφωνώ σας. Τι θα θέλατε. Με πάλι εδώ. Ναι. Μα ακούτε. Εγώ σας ακούω. Ε, γιατί ότι... δεν μου λέτε. Πείτε μου. Σας λέω. Δεν με ακούτε μάλλον. Είπατε από τον κύριο Τσίγκρι παρακάτω. Μάλιστα. Είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Μου είπε... Ε, συγχαρητήρια. Μου είπατε ότι ενδιαφέρεστε για τις κόρες σας. Για τις κόρες μου, ναι. Μάλιστα. Θέλετε να αγοράσετε μία. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς. Δεν είστε καθηγήτρια αγγλικών. Ναι. Θέλετε να αγοράσετε μια κορή. Πουλάω. την κορή... Καραμπώ, κύριε, τίποτα, ήταν ένα χιμωράκι γιατί σαν παλούρδος έχω χιούμορ. Πείτε μου λίγο εσείς, κάνετε μαθημάτα σπιτιά. Μάλιστα, κάνω μαθημάτα. Πόσο πάει η ώρα. Πόσα αγοράζω, χώρε αναλόγως το επίπεδο, θα μου πείτε την ηλικία τους. Είναι 10 και 12. Έχουν κάνει καθόλου αγγλικά. Έχουν κάνει, ναι, καθόλου Αγγλικά. Έχουνε κάνει ή δεν έχουνε κάνει τώρα. Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. <ΣΠΠΠ> Ξέρετε κάτι, ε, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω να Θέλετε να συνενέξετε. Πείτε μου λίγο πόσο πάει η ώρα να ξέρω πάνω κάτω <ΣΠΠ> που <συσκ> παίζουν οι τιμέ. Μα δεν πρέπει να με ακούτε. Πάνω κάτω, ένα, ένα εύρο τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ, να μάθουμε το ευρώ στον τιμών. <συσκ> Δεύτερο χιμόρ. <συσκ> <συσκ> πείτε μου ένα εύρο να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου Αγγλικού. Ναι, καταρχά δεν είμαι Αγγλικού, είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Εντάξει, τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε. Αγγλικά δεν διδάσκετε. Και αγγλικού, αγγλικά λέει και καθηγήτρια Αγγλικών τα ίδια Καλά, λέει τώρα, ρε πάλι εδώ. Καταλαβαίνω. Είπαμε να κάνουμε χειμωράκι, αλλά μιλάμε πέντε λεπτά και δεν έχουμε συνεννοή. Ε, βέβαια, σα λέω πόσο πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Να σα εξήγω, πηγαίνει αναλόγω με το επίπεδο. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior Ray και άλλη τιμή παίρνω στο Lower. Ε, καλά, Lower είναι και πιο μερακλείδε. Να σα πω, ε, πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μα ή ήρχομαστε εμεί στο χώρο σα. Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μα. Ωραία, ελεύθερα πια σήματα. Ορίστε Ελεύθερα σήματα. Δεν σας καταλαβαίνω Τσιμπάκι πίσω στα γόνατα Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ αγόρι μου Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας Καλές τα αγγλικά θα τα κάνουμε Έντοιμε άνθρωπε Κύριε παντελή. Τι κι αν πεθαίνουνε Πάνω στη γη Χιλιάδες άνθρωποι Χωρίς ψωμί Μαύροι λευκοί Η κυκρινή Για σου καλά, να αφήσεις τόνομα και τον παρά. Αβάλεις μια φεραραγγιά σε λεωπάσκευα. ένα τραγουδάκι από σλέβ. Το θέσαι, like stone, το θέλεις για τον φορο... τον Κορνέδε, βάλαινα, από σλέβ που είναι και τους πουσάρων. να βάλει αυτό με το φορτσότι και το καρβέλα που σας ακονότησαν. Κάντε την κριτική αν Ότι θέλετε κύριε, να προχωρήσει. Όταν διαδικασία να γίνετε παρουσιαστή και να εκτελείτε τα χρέη. Δεν, δεν είστε το για να με κρίνετε κυρία καρβέλες. Εγώ είμαι είναι εσείς είναι για να με κρίνω το ένα το τρίτο. Δεν, δεν είστε για να με Βρε, κρίνετε εμένα. Δεν είστε για να με κρίνετε κυρία καρβέλα. Τη μαύρη ζοκαρία κατινάρα. Τι βόκοτα με τον άλλο χατζη Σφάνου που την έλεγε βλαχάρα. Αν μήπως τη γράφουν η ταριά του ψαροθού. Σύμφωνα με το Εγώ με τον 28 το φέτος, τώρα; με τους Εσένα που τσακώνεσαι με τη Λουκά, Ο Τσίπρας είναι η κλιματούα. Άλεστε Μαρή τσίπρας περιμένουμε. Εγώ δεν τσακώνω. Και να βάρεις το τραγούδι που λέει ο Παπακωνσταντίνος, που λέει τα χάλια μου, Ευχαριστώ πολύ μου 20. Το σήκωσα, ρε, ναι, τι θε. βρήκε το δρόμο. Ναι, βρήκα το δρόμο. Τι θες τώρα, τσαμπουκά? Θα μου κάνει αγκόμενα? Τι θες, θα με χωρίσει? Θα ήταν αυτή που σου στέλνει καρδούλε? Α, η παράτα μα. Έλα, έλα, μιλάω όμορφα. Σου μιλάω όπω σου αξίζει, τσόκαρο. Να μου βάλει κάτι, κάτι βρώμικο που θέλω. Για την πασκευή. Τι βρώμικο θες Θέλω τον κουλούρι με τα ζευγαβάτικα και την άλλη να την κοπελιά που με τον ντούμπλαρε. Α, είσαι μερακλή, παλιώ. Ναι, αγάπη μου, με τα κύριε, γεια σου. Γεια σου. Θέλει να βρει συντροφιά τότε κάλεσε στο σωστό νούμερο. Μέλα, μωρό μου. Δεν θα το φάω. Θέλω να το φάω. Να μην το φάω. Να το φάω. Εγώ, εγώ φταίω. Όχι, μωρό μου, δεν θα φτάσει εσύ. 25 λεπτά. Κι άλλο δώσο μου. 350 ραγμέ. Κι άλλα πολλά. Ένα ευρώ. Μ' αρέσει να μου δίνει λεφτά. Με τον κουλούρι δεν θα παίξει κανεί. Δεν με κρατάει κανεί. Κανένα, μωρό μου. Δεν αλλοιώθηκα. Δεν χάλασα. Ναι, βρήσαμε Γιατί Πολύ βρήσαμε Γιατί Έτσι μωρό μου βρήσαμε Μαστιγώνω τον εαυτό μου από τα χθες Ναι μωρό μου τι άλλο τον Ασχολούμαστε με τα τρένα Σε όλα τα τρένα Έχω ταμπέλα εγώ, είμαι Πασό Ταμπέλα By the way uh. By the way Για να πιάσουμε κουραμπιέδες Κουραμπιέδες Και μελομακάρονα Και μελομακάρονα Υπάρχει πράγματι Το φαγκρί. Είναι ψαρί, Το φαγκρί. Πού είναι η ντομάτα σήμερα. Στο στόμα μωρό μου. Τώρα πάω τώρα και στην ατζούγια. Να μου ρίχνεις ατζούγια σπάνω μου. Αυτή λοιπόν η ατζούγια είναι ατζούγια ισπανία. Έτσι να με γεμίζεις μωρό μου. Γιατί πραγματικά αυτή η πολιτική ζωή όλο και περισσότερο Ο, οδηγείται στο τέλμα και στο βούρκο. Έτσι, μωρό μου. Δεν δίνω λόγο σε κανέναν παρά μόνο σε αυτό το λαό που μα ψηφίζει. Ναι, μωρό μου. Ωχ, οχ, οχ. Α, σα χαιρετώ, γεια έντι με άνθρωπε, γυρπατελή, σκέφρωσε, σάπισε στο μαγαζί. Την ότι ξόδεψε και την ορμή για τη δραχμή για το πετσί. Σου το όνειρο, η και το φως Μας κουφάρι σου Κλεισμένος εντός. Και επειδή προχθές είχα τα γενέθλιά μου Θέλω για την Παρασκευή Να βάλεις το έντιμε άνθρωπε κ. Παντελή Αφιερωμένο σε όλους αυτούς που κοιτάνε τη δουλειά τους φίλε Κλειά πολλά Και εσύ τι έδωσες, κ. Παντελή Πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γένειά. Έντιμε άνθρωπε κυρπαντελή, έντρομε άβουλε ση φασουλή, στο νερό όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί. χωρίς πνοή. Έντιμη άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες τα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε το παντελή σκουλήκι και άχρηστο σε <Συρίζει>